Είμαστε πανέτοιμοι για το μεγάλο αθλητικό γεγονός της ελεύθερης κατάλλησης του Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είμαστε πραγματικά πανέτοιμοι. Το νησί μα καταφτάνουν και από χτες αθλητές από όλο τον κόσμο. Βέλγιο, Γαλλία, Βουλγαρία, Τουμπάι, Τσεχία, Ιταλία, Ρωσία, Πορτογαλία. Περίπου γύρω στους 55 αθλητές από όλο τον κόσμο έχουν φτάνω στο νησί μας για να διοργανωθεί το σκανταλόπετα. Και δεν είναι 130 χρόνια... 103. Α, εγώ σημαίνει ότι άκουσα 130. Μπορεί να το πω ναι, αλλά 103 εννοούσα, ναι. 103 χρόνια από το γεγονός αυτό που έγινε, όπως σας ανέφερα στην προηγούμενη εκπομπή σας, του Στάθη Χαντζή, ο οποίος με μια αναπνοή κατόρθωσε να φέρει την άγκυρα του συμπεριδάδας του πολεμικού ναυτικού της Ιταλίας. Τώρα η έναρξη και μας. Στην έναρξη λοιπόν, θα έχουμε κάποια έτσι γεγονότα. Τι έναρξη, προγραμματίζεται. Είναι, α, αύριο γίνονται οι εγγραφές το πρωί στο γραφείο τύπου του Δήμου οι εγγραφές των ε, αθλητών με τα πιστοποιητικά όλα υγεία τους. Ε, γίνεται η καταγραφή. Ήδη ε, οι αθλητές έχουν αρχίσει τι προπονήσεις τους από προχθέ ε, στον όρμο των πηγαδίων στο Δεσποτικό νησί για να εξοικειωθούν με, με τη θάλασσα και το περιβάλλον. Ε, γίνονται και το πρόγραμμα ήδη έχει βγει, το έχουμε αναρτήσει στα facebook. Μπορείτε να το δείτε με στο Τι λέει facebook. το πρόγραμμα περίπου για είναι, είναι τριήμερο, είναι 16, 17, 18 και 19. Ε, είναι μεγάλο το πρόγραμμα, είναι δύο σελίδες τώρα. Ε, η έναρξη θα είναι αύριο, δύο η ώρα θα γίνουν οι πρώτε βουτιέ. Ε, το γεγονός, το, το παγκόσμιο προ, προ, προ, ρεκόρ που θα επιδιώξει να κάνει η απόκοτου η Λένα, mm. α, η κοπέλα από το Βέλγιο, θα γίνει την ε, Δευτέρα δύο η ώρα το, το μεσημέρι.